Μα έχουν ξεπουλήσει από πάνω σκάτα. Δεν μας αφήνουν να κάνουμε παρέλαση. Δεν μα αφήνουν να κάνουμε παρέλαση. Και αφήνουν όλου του ό,τι να κάνουν παρέλαση στην Ελλάδα μα. Και εμεί οι Έλληνε δεν έχουμε δικαίωμα στην Ελλάδα να κάνουμε παρέλαση. Αν είναι δυνατόν, επειδή είναι για την Ελλάδα, δεν αφήνουν. Ορίστε. Θεσσαλονική είναι αυτή. Δάκτυλο ήταν κατά τη Ελλάδα, τη πατρίδα μα. Να μην γίνει παρέλαση χθε. Ενώ αυτό είναι υπέρ τη πατρίδα μα. Ναι. ναι. η υπόθεση για την πατρίδα είναι και οι πολίτε τη πατρίδα να υπάρχουν. Τίνατα, μια χαρά είναι οι πολίτε τη πατρίδα. Για κοιτάξτε, κύριε Σου. Είναι μια χαρά. Από τον πρώτο. Πιο... Μέχρι το... Τον πρώτο. Είναι... Τον το πρωθυπουργό. Ο πρώτο είναι. είναι... Με... εκλέξαμε Από τον πρώτο Εβέβαια. που έχουμε εκλέξει μέχρι τον τελευταίο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αυτό είναι ο πρώτος πολίτης να γραφτεί mm -hmm. Και εννοούμε τον Κυριάκο να γραφτεί ένα βιβλίο κάτι Θεωρητικός πρώτος πολίτη είναι ο πρόεδρος τη Δημοκρατίας Αλλά λέμε τον πρώτο εκλεγμένο Ωραία, Επειδή ο τον εκλεγμένος. επιλέξαμε αυτή την έννοια τον διαλέξ... Δηλαδή είχαμε να διαλέξουμε 10 Και διαλέξαμε αυτόν αυτό. Θες τη Σακελαροπούλου Η Σακελαροπούλου δεν είναι επιλογή μας δεν όμως, είναι Οπότε δεν πάει διαφορετικό είναι στιμένο, ναι. Και δεν, δεν παίρνει αποφάσει για τη ζωή μας Ας κόψε Yeah. Μπαίνει yeah. στα μάτια και ανοίγω κλείνω όλη την ώρα. Ο Κυριακό. Yeah. Όχι, ο Κυριακό <laughs> δεν έχει και τόση φράτζε. Η Σακελοπούλου έχει τη μάσκα <laughs> μέχρι το κάτω μα το τσίνορο <laughs> και το μαλλί από το πάνω μα το τσίνωρο. Ένα ωριακό έμεινε απέξω, η και κόρη τα του ματιού. Σαν τον Τσακλόγλου, τον υπουργό που πήγε να ορκιστεί. <laughs> Χτε. Που βάζει τη μάσκα <laughs> Λόσομ. Την, τη μάσκα τη βάζει ο Τζακλόγλ μέχρι τα φρύδια. <laughs> ε, ναι. Πάνω. Και πήγαινε ορκιστή και τον έβλεπαν οι κάμερε. Αυτό ναι, το δεν θα βλέπε, δεν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί είναι υπουργό τώρα αυτό και παίρνει αποφάσει. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι, δεν ξέρω. Εκτό αν ήταν ένα μήνυμα, ένα spoiler για τι μάσκες που θα έρθουν στα σχολεία. Ναι, <laughs> <laughs> ήρθανε. ναι. Που έρχονται, δεν έχουν τελειώσει. Νοέμβρη δεν ναι, έχουν ναι, τελειώσει. Ναι, Χθε θεωρητικό. Νοέμβρη θα τελειώσουν οι ή οι μαθητέ. Οι μάσκε. Σύμφωνα με τα επίσημα μάσκε. Χθε είχαμε, εμεί δεν ήμασταν εδώ γιατί ήταν εθνική ερωτήρια και κάτσαμε να τιμήσουμε την επέτει κτλ. Καλό το πόδι μα. Ο, ο σταθμό είχε αποφασίσει Στο να τρίτο. βάλει τον Πογδάνο ναι. Και τη μία ώρα τη δική του και τη δική μα. Το λέω εγώ προχτέ, ότι ακούστε αύριο Μπογδάνω και τα λοιπά και τα λοιπά στην Ελληνία. Και χτες πολύ, ε. μπαίνω κι εγώ να ακούσω και δεν ήταν ο ογδάν. Ποιο ήταν, τι είχε γίνει, τι είχε γίνει. Τι είχε γίνει. δεν έχει μαζί ήταν σημασία έχει που δεν ήταν ογδάν. Μεγάλη σημασία. Φαντάζομαι πράφτηκε και το κοινό. Ειδικά το δικό μα. Ναι. Ποιο υπουργό τη κυβέρνηση είναι σε καραντίνα. Ποια. Η νίκη. Κεραμαίο. Και ήρθε να κάνει εκπομπή εδώ. Με ποια υπουργό συναντήθηκε ο Μπογδάνο τη Δευτέρα το πρωί. Oh, με ποια. Με την Κεραμαίο. Αχ. Συγγνώμη, η Κεραμαίο ήταν στο εφετείο. Oh, <laughs> γιατί ήταν πού ο στο εφετείο. Oh, <laughs> όχι, αλλά πού κόλλησε. Mm, κατάλαβα <laughs> το <Είχε>. υπονοούμενο, <laughs> αλλά οκ. Okay. Έγινε συνάντηση στο Υπουργείο Παιδεία. Oh. Ε, Έτσι, ακού πολλέ έννοιε ασυνάρτητε μεταξύ του. <laughs> Μπογδάνο, <laughs> Παιδεία, <laughs> Κεραμαίο. <Κεραμένος. laughs> Τι είναι Αυτή αυτά είναι. μαζί, πού Αυτή... κολλάνε όλα. Κυβέρνηση Μητσοτάκη, α, Αυτό δεν λοιπόν. είναι να τα δέσεις. <laughs> Και πήγε να συναντηθεί ο βουλευτή με την Υπουργό, το ανήρτησε και στο Twitter, οκ, okay, γίνονται αυτά. Και του λένε οι γιατροί μετά από ακούσαν ότι Κεραμαίο πρέπει και εσύ να κάνει τεστ. Ah. Και πρέπει τρει μέρε να κάνει τεστ. Μισό λεπτό, οπότε δεν είχαμε Μπογδάνο χθε. Δεν είχαμε Μπογδάνο. Και τι δύο ώρε δεν είχαμε. Και τις δύο ώρες, τι δύο ώρε <laughs> και σήμερα είναι καλά που ήταν εδώ. Σήμερα. Ναι, λέει, έκανε και το σημερινό γιατί μα το πέθανε. Ότι πριν κάνει... το κορονοϊό ήταν καλά και τώρα είναι το πρόβλημα. Ψάχνουμε μόνο κορονοϊό. Ah, δεν α. ψάχνουμε. Οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Δεν έχει δεν, δεν χρειάζεται να το ψάξει. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, επειδή σε αυτό το μικρόφωνο εγώ ψέκασα, έχω φέρει εδώ το τέτοιο. Έχουμε φέρει μαντιλάκι. Το ψεκαστικόν, προλάβετε τώρα. 23, 10, 10, 32, 10. Των πογδανικών, Γιατί καμιά φορά αυτά τα τεστ κάνουν και λάθη. Α, Αν πει, κολλήσουμε είναι. να ξέρετε ότι φταίει αυτό, αυτό ήθελα να πω. Αυτό φταίει. Αν μάθετε ότι έχουμε κορονοϊό, θα φταίει αυτό. Μήπω ήταν και αυτό το εφετείο. Αντεπαλυτόπιστο, ε... ε, ασθέντα Όχι, το με το σκ... γιατί σκέφτηκα τώρα τόσε μολότοφοι που ο τέτοιο ο Χρυσοχοίδη, ποιο πέταξε. Η από δεν τι πέταξε, κάποιο έπρεπε να βάλει. Να πούμε να αλλάξει. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά. Να μείνουμε λίγο, οπότε ζήτω το έθνος να ευχηθούμε, αφού δεν ήμασταν κοινωνιστές. Βεβαίως, με την ευκαιρία. Χρόνια πολλά και όλα αυτά που λένε τα πολύ ωραία. Ναι, ναι. ναι. Ε, Παράξεων, άλλες χρόνια πολλά σε εθνική επέτειο, τέλος πάντων. Και να ξαναπούμε ότι είναι η χώρα που έχει την εθνική της επέτειο στην αρχή του πολέμου και όχι στο τέλος. <στονίτρια> Τότε βόλεψε. Τότε βόλεψε γιατί είναι ο μεταξάς, ενώ στο τέλο ήταν τα πανό του ΕΑΜ και του Κουκουέ. Δεν βόλεψε. Πολύ απλό. Ε, Εκείνη τη βόλεψε. μέρα στην Αθήνα ήταν. Εκείνη η μέρα ήταν που δεν έγιναμε μονακό. Οπότε το μετεμφυλιακό κράτο λέει τι θα γιορτάζουμε, το ΕΑΜ και την απελευθέρωση. Οι φωτογραφίε θα είναι τέτοιε. Βάλτε μεταξά, Ά, με ας, το Μεταξά με το χιλικό με το κουστάκι, το χιλιαρικό μια χαρά. Που ήταν και Δημοκράτη, δεν ήταν Αν και καλό. Αν καλά, είναι αυτό που χαρακτηρίζει <laughs> το Μεταξά. αυτό ακριβώ. Να μείνουμε λίγο στους Θεσσαλονίκη πάνω, γιατί βγήκαν οι κάμερες χθες. Τα μικρόφωνα, ένα site neon.gr, να καταγράψει απόψεις Θεσσαλονικαίων για το για ποιο λόγο και γιατί, μάλλον πώς εκφράζονται οι Θεσσαλονικοίς, για το ότι δεν έγιναν οι παρελάσεις χθες. Να. Και πέφτουνε πάνω σε έναν τύπο. Η απόφαση για την ακύρωση των παρελάσεων εν ώψη 28η Οκτωβρίου, σα βρίσκει σύμφωνο ή αντίθετο. Η ακύρωση των παρελάσεων έχει να κάνει με τι αρχέ, τις ηθικές τι οποίε έχουμε και θέλουν να ξεχαστούν. Αυτές είναι... Αυτό είναι το όλο θέμα. Ότι θέλουν να καταργήσουν παραδείγμα του χάρτη προσευχή στα σχολεία. Ε, θέλουν να... τι αρχέ μα δηλαδή. Ό,τι έχει να κάνει με τι αρχέ μα και ό,τι έχει να κάνει με τα πιστεύω μα. Θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Αρπλά είναι τα πράγματα. <σταλίου> τα λέει ο Πατρίδα, θεσική <θρησκεία, Πατρία> οικογένεια. <Πατρία> ναι, Οι αξίες, ναι, ο καλά, ο τάρουσες, τα άκουσα. Οι αξίε. Δεν έχει σημασία. Από <α, πω>, όλοι <σταλίου> τα λένε και σήμερα. Οι αξίε μα <Πατρία> θέλουν να μα καταργήσουν. Του κάνει και μια δεύτερη. Πάλι με ένα κοντό μουστάκι κάποιο τα λέει για αυτά. Ναι, και τα λένε και χωρί μουστάκι πια. Μην μείνουμε σε αυτό. Το θέμα είναι εδώ συγκεκριμένο που υποστηρίζει την πατρίδα, θεσική οικογένεια και λέει ότι πίσω από τα. Θα έλεγε να κάνει ένα χουντόσπερμα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Όταν ρίχνει στο <σταλίου> τραπέζι ένα χαρακτηρισμό, εκτρέπεται κουβέντα. <σταλίου> <σταλίου> Και, πάει, ναι. στο χαρακτηρισμό. Όχι, και πάει στο χαρακτηρισμό. Τοποθετούνται όλοι επί του χαρακτηρισμού. Όχι, παρ' ενθετικό ήταν. Πάμε Τώρα πρέπει να περάσει λίγη ώρα πριν. <laughs> να... Α, να περιμένουμε. Να φύγει ο απόϊτο. Α, Α αυτοί θα, αυτοί. θα περιμένουμε. Είναι σαν τον Τεντετόλ βάζει εδώ. <laughs> Παίρνει ναι. να περάσει ναι. λίγο για όλο το πράγμα. Το προκύμα. θέμα μα εδώ είναι ότι ο συγκεκριμένο άνθρωπο που δεν, είναι, δεν τον ξέρουμε, δεν μα νοιάζει, λέει, εκφράζει και πολλού φαντάζομαι, ότι δεν γίνανε οι παρελάσει γιατί εμεί εδώ έχουμε αρχέ, αξίε. Βεβαίω. πατρίδα, η θρησκεία, οικογένεια. Του κάνει λοιπόν ο δημοσιογράφο μια ερώτηση για την πατρίδα. Ποιο είπε το όχι. Τώρα με βρίσεις λίγο, το ξέχαζα, ας την αλήθεια. Δεν δεν θυμάσαι καθόλου. Όχι τώρα δεν δε, δε μου, μου διαφεύγει. Καλή πατρίδα, η θρησκεία και η οικογένεια, αλλά δεν ξέρει ούτε το μεταξύ. Ποιο... Ο αστοιχείοτος, ο αγράμπατος, ο σκερβελέστος και πάρνη. Ποιο μεταξά, ο Τσίπρας δεν το είπε. Ποιο όχι, <laughs> Ποιο όχι λέμε. Εκτρέπουμε. Το πρώτο όχι. Έχουμε δύο ιστορικά όχι εδώ πέρα στην πατρίδα μα. <laughs> λοιπόν. Γιατί δεν λέμε τον Τζίπρα, ε, Μήπω ήξερε τον Τζίπρα και σου λέει μου που μαλά, oh, okay. <laughs> ε, Θέλω να πω ότι πολύ ωραία τα λέει εκεί στην αρχή τη συνόμιση. Ο Φιλμπάουγε είναι πρώτο. Η πατρίδα, η οι αξίε. Οι αξίε. Και μετά αξίες? το το ρωτάει. Οι αξίε που γνώση τη ιστορία δεν είναι Δεν το ρώτησε και κάτι ιδιαίτερο. Θα όφιλε εφόσον είναι τη πατρίδα. Αυτό έχει πει πρώτο. Μεταξά Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Και αντί να ούτε αυτό δεν ήξερε. Τόσο αγράμματο, τόσο αστιχιότος, ακαλλιέργητος, διπ ε, που, που λέμε. το ρεζουμέ πατρίδας και της αλλαξίας. Πάει αξίας. μετά ο δημοσιογράφος, ρωτάει δύο Άλους. κοπέλες από τη Θεσσαλονίκη. Η απόφαση για την ακύρωση των παρελάσεων εν ώψη 28η Οκτωβρίου, πώ σα βρίσκει σύμφωνο ή αντίθετος? Είναι τε... άκρο γελία, γιατί στις... όταν είχαν κάνει κάτι για το Φίσα που είχαν συγκεντρωθεί ο κόσμο, τότε δεν κολλάγαμε κορονοϊό. Τότε... τότε τώρα με την παρελάση θα κολλήσουμε κορονοϊό. Μούφα, όλα μούφα. Όλα είναι ψυχολογικά. Αυτό. Αυτό δεν το πιστεύουμε. Είναι όλα γίνονται για οικονομικού λόγου. με την πεποίθηση λένε τα κορίτσια. Βεβαίως. Και όταν είχαν κάνει κάτι για το Φίσα. Τι ρωτάει μετά για εθνικά θέματα. Σε ποιους είπαμε το όχι. Στους, γε... στους Ιταλούς. Στους Γερμανούς. Στους Ιταλούς. <laughs> Βάζει το τεστολί το του, νομίζω. Ποιος είπε το όχι. <laughs> ε, γιατί έχω βάσει δυσκολία. <laughs> Παπαφλές σας. Ποια χρονιά είπαμε το όχι. 1980. Όχι. Όχι, δεν το είπαμε. Το 1980 το είπαμε. <laughs> <Δεν ξέρω. laughs> Ενώ λοιπόν δεν ξέρει ποτέ आξι, είπαμε το όχι ναι. και παίζει με το 80 και γελάνε και κάνω αυτό το χαβαλέ πάνω στον οποίο πατάει ο χρυσαυγητισμός και ο φασισμός. Εύκολα. Γιατί προϋποθέτει το χαβαλέ και, σε και σε αυτήν ναι, την άγνοια. Και την ημιμάθεια. Ναι. Ε, ε, ενώ λοιπόν δεν ε, ήξερε ποτέ είπαμε το όχι, δεν ήξερε βασικά πράγματα που τα έχει διδαχθεί και στο σχολείο. Και σιγά την σπουδαία ερώτηση, Ποιο είπε το όχι, Ποιο δεν το ξέρει αυτό. Ξέρει πει, όμως ότι όλα είναι μούφα ε, και ότι όλα είναι για οικονομικούς λόγου και κάτι έγινε με το Φίσα και δεν υπάρχει. Αυτό τα ξέρει. Και ποιο έφυγε από τον Big Brother μάλλον ναι. ξέρει. Προφανώς. Αυτοί ψηφίσουν, <laughs> υποθέτω. <laughs> ναι. Θέλω να πω ότι όλο αυτό βασίζεται στη βλακεία. <laughs> τέτοιου τύπου απόψεις προϋποθέτουν βλακεία. Ατέλειωτη. Καταρχάς, Απέραντη βλακεία. Να δικαιολογήσω την κοπέλα. Δεν ξέρουμε αν έχει μπει και ο Παπαφλέσας. Κά αν ξέρει, στην ταινία αν έχει... του James Paris δεν, δεν έκανε. όχι. Δεν να είχε, το είχε. πούμε και αυτό, γιατί από εκεί μας θέλουμε όχι. ιστορία. Κάποια στιγμή που το πάνε γεμιστά με κοιμά ή σκέτα ή όρφανά. Αυτή ήταν και... η Φωτίου. Α, ναι, ό, ήταν η ορφανα αυτη ηταν η φωτιου ηταν η ταινία από <laughs> αυτοφιλές <αφαφλέσεις>. σας <laughs> και είπε, όχι. Εκεί εκεί και ήταν. Φωτίου, ήταν και Φωτίου στην μάλιστα. ταινία. Ε, επίσης το 80, το 81 μάλλον ήθελε να δεκαετία το 80 είπε. Δεν είπαμε όχι στο συντηρητισμό και πήγαμε στο Παπανδρέου. Είπαμε αυτό. όχι, Α, ο ελληνικό λάθος, πολλά μας έμπρεπε, μήπως κοπέλα. έχει μια πιο εξειδικευμένη γνώση, η εφυΐα καμιά φορά είναι καταστροφική. Να. Σχεδόν πάντα. Σχεδόν πάντα. Όπως Σχεδόν πάντα, ακούσαμε. Όπως πάντα. <laughs> αυτά τα πάρα πολύ ωραία, με όλα αυτά τα άτομα τα οποία βγαίνουν, που είναι πάρα πολλά, γράφουνε, λένε, και αν του επισημάνει και το λάθος δεν νιώθουν και καμία ενοχή, δεν νιώθουν τίποτα για το ότι κάναν λάθος. Είναι σωστό αυτό που δεν έχουν στο μυαλό του. Ή μια ντροπή να πει, Ωχ, αμάξευτηλίστηκα. Όχι, όχι, δεν δηλαδή, υπάρχει. Μα ξεφτιλίστηκα. Μιλάω εδώ γελάμε. κάτι, τίποτα. Όχι, όχι. Καμία απολύτω δεν υπάρχει αυτό. Μα αν υπήρχε αυτό θα είχε διαβάσει. Τουλάχιστον το μεταξά. Ούτε το μεταξά δεν ξέρω. Έλαντε από το κονιάκ, Μωρί, έστω. <laughs> <laughs> κάτι <laughs> να το Δεν έχει το... πάει σε κηδεία μάλλον. Δεν έχει πάει σε κηδεία. <laughs> <laughs> δεν έχει μαγειρέψει. Τι βάζει μέσα. Το βίρνει με κονιάκ. Βέβαια. Ποια φαγητά. Επίση βρέχω και το παντεσπάνι. Ποιο παντεσπάνι. Ποιο παντεσπάνι. παντεσπάνι. Αυτό. Έναν τριχτό από το παντεσπάνη. <laughs> Θε να φτιάξει μια τουρτα, η πρώτη βάση. Τι βάζει κονιάκ. Βέβαια. Βέβαια. Δεν βαραίνει. Τι θα καρτού. <laughs> Τι είναι αυτό. Έλεο. <laughs> <laughs> Μα με το βλάχο που μου <laughs> φτιάχνει. Ναι, φάξεις. ναι. Θε να τον πουχήσω. Τι είναι Είναι δεν το πω, Με αφού γλυκά μου ποτά δεν μα αρέσουν. Πει. Ιδανικά το με ένα πλικατέρ. Με τι? Το σο... Με ένα τι, τι είναι το πλικατέρ πλικατέρ τώρα. Άλλο <laughs> γλυκό. <Εσχέση laughs> με το σι, σι, με μου. το application που έχουμε στο κινητό. Όχι άλλο, app και αυτό. App, <laughs> app <laughs> αλλά χειρό. <App, laughs> <χειρός. laughs> ναι, ναι, ναι. Πολύ πριν βγουν τα app. Πολύ πριν τα app το πλυκατέρ. <laughs> <laughs> Και μάλιστα. το κάνει να το βέω κατά βρέχη, το ραντίζει. το ραντίζει με το απλικατέρ να πάει μεν παντού να μην παπαριάσει δε. Α, μάλιστα. Πολύ Φίλε μου. Φίλες Ήταν με. οι οδηγίε από τον Αποστόλ Μπαρμπαγιάννη. Ευχαριστώ. Να κάνεις και μια παράσταση που δεν θα κάνετε από ό,τι βλέπω. Μήπω <laughs> να μαγειρέψει <laughs> <ο Πετρετζίκης. laughs> να το γυρίσει ο Πετρετζίκη. Να μαγειρεύει κι εσύ. <laughs> Στην προηγούμενη καραντίνα όλοι οι Πετρετζίκοι είχαν. Πάρτε μαγιά. Ε, τα λέμε. Όχι, πάρτε μαγιά. Μαγιά. μαγιά Μαγιά πάρτε γιατί φαίνεται ότι θα το κλειτώσουμε το lockdown. Η Γαλλία δείχνει το δρόμο. Να φάμε ένα κολόψο πάλι, Πάρ, Πάρτε Άνωστο. μαγιά. Θα έχουμε έλλειψη μαγιά και χαρτιά υγεία. Ναι, ναι, χαρτιά υγεία. θα δηλαδή. πάει η μαντήλη. Ναι, <laughs> λοιπόν. Ποιο θα φταίει αν θα έχουμε lockdown, 2-0. Ποιο. Άκου. Οι ώρα που διανύουμε είναι πάρα πολύ κρίσιμε. Το δεύτερο κύμα του κορονοϊού έχει πέσει πάνω στην Ήπειρο με πάρα πολύ μεγάλη σφοδρότητα και η μία μετά την άλλη διάφορες μεγάλες χώρες που έχουν σε, σε αποφάσεις είτε γενικευμένου είτε μερικού lockdown. Τώρα, το αν θα αποφύγουμε αυτού του είδου την καταστροφή εξαρτάται απόλυτα, απόλυτα. Εξαρτάται απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα από τη συμπεριφορά ενός εκάστημών. <Το> εξαρτάται απόλυτα... Απολύτως. Απολύτως! Απολύτως! Εξαρτάται απόλυτα, απόλυτα από τη συμπεριφορά ενός εκάστου ημών. Ενός εκάστου ημών λοιπόν, βεβαίω. αυτός θα φταίει ο έκαστος. <σχε> Η πολιτεία ποτέ? Όχι, ποιο θέλει. Το ρίχνει εδώ, το δηλαδή μπαλάκι. Η πολιτεία ξέρει, κάνει τα σωστά. Το λέει. Και οι χαραμοφάιδες, οι μπινέδε, οι πολίτε που δεν κάνουν. Ναι, μα θέλει να πεθάνει ο κόσμο, το βλέπει. Καλέ. Το βλέπει. Μπαίνει στο λεωφορείο. Στο λεωφορείο, αγάπη μου, έχει 50 και είναι μέσα 100. Μπαίνοντα εκεί θα πεθάνει. Μπαίνει εκεί, επιμένει ο άλλο να πάει εκεί. Καταρχά, το λεωφορείο θα η η πρέπει να η αφήσει γράμμα αυτοκτονία. που το ξέρει. Είναι με τα πόδια. Ε. Μπορεί να είναι αυτό έχει αποκριφθεί. Θέλει για να πάει στη δουλειά, αριστοκράτη. Δεν μπορεί να πάρουν τα πόδια. 15 χιλιόμετρα θα περπάτε το Πιεμαρέλ. Το Πιεμαρέλ, το Πε με τα πόδια, τι είναι. Το Πε ο Τσιόδη. Μεγάλο πρόκει. περίπατο φτιάξαμε. Περπάτα τον Μωρή. Τον ξυλάσατε. Το ξυλάσατε κι εγώ. Το τι αυτοκίνητο έχει μπει στο Πέραν. <χει> ναι, ναι. Περπάτησα την ερμό Ερμόπροχθέ, κάτω τη δεύτερη Ερμό. Και εκεί είναι σε καλό σημείο. Σε καλό Κάπω έχουν πάρει μόνο ποδηλατόδρομο. Δεν έχουν κλείσει μεγάλο κομμάτι. Όχι, δεν υπάρχει αυτό πια. Το βγάλανε. Καλά, έχει αυτοκίνητα πάνω. Αν το βγάλανε. Έχει μια γλάστα στι γωνιέ τη Μεγάλη Κυριακή που πήγα ήταν. Όχι, όχι, είχε. Βγήκε εκεί, είναι απλά παρκάρουσα. Αυτέ οι γλάστρε τι θα γίνουν. Και μείνανε. Α. Τι θα κάνουν να τι πάρουν εκεί, θα τι λιώσει να βγάλουν τέτοια <laughs> κάτι. Δεκα, δεκα, πόσο πάει ένα κύκλο που τελειώνει. Ήταν ακριβέ, ωραίε γλάστρε. Πολύ καλέ. Αν την πα για σκrap, μια χαρά. <laughs> λοιπόν, στα μέσα μεταφορά είχαμε μείνει. Βγαίνει και ο κύριο Τσιόδρα προχτέ που είχε να φανεί καιρό και μόλι τον είδαμε. Κάτι, καταλάβαμε. Ξέρω, κατά πιεμε, για το γιατί είναι και ο αλλά δεν πήθη. Ο Μαγιορκίνη, δεν. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Αλλά δεν είναι. Είναι, είναι για τραγούδι τη πολίνας <laughs> <laughs> Ότι. Αυτό που λέει... Σούπερτο Σοδούλη, Μαγιορκίνη. Α, μου. Μο, μο, όλα μαζί. <laughs> αστεία τη Πέμπτη. Δεν μα προειδοποιήσετε. Είναι σαν το μονοκίνη. Ω, ναι, ναι, λοιπόν. Ναι, ναι. Ο Τσιόδρα προχθέ. <laughs> μα ο Τσιόδρας... αυτό είναι το χειρόδρα. Χωρί προειδοποίηση. Και τα... πετά <laughs> έτσι και ό,τι γίνει. Και όποιο Πώ πετά έναν ιό στην ανθρωπότητα, θα σου πω εγώ, οι 30, <laughs> 32, 10, 10, 35, 10. Οι Κινέζοι <laughs> πέταξαν τον ιό να δοκιμάσουν τον καπιταλισμό. Ο Τσιόδρα, λοιπόν. Α. Ο Τσιόδρα για τα μέσα μεταφορά. Έχουμε τα μέσα μεταφορά. Είναι ασφικτικέ συνθήκε. Το κατανοώ. Είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να επενδύσουμε σε περισσότερη και μεγαλύτερη άνεση στα μέσα μεταφορά. Είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να επενδύσουμε σε περισσότερη και μεγαλύτερη άνεση στα μέσα μεταφορά. Γνωρίζω ότι προσπαθούν. Εμεί, σαν επιστήμονε, το λέμε συνέχεια. Προσπαθήστε όσο μπορείτε να αποφύγετε στα μέσα μεταφορά το συνωστισμό. Όσο αυτό είναι εφικτό. Όσο είναι εφικτό. Φοράστε τη μάσκα σα. Μην τη φοράτε τη μάσκα με λάθο τρόπο. Εδώ έγινε ένα θέμα, το πήρε και ο ΣΥΡΙΖΑ και ταχώνει κατά του Τσιόδρα με κάποιο τρόπο δεν είναι δουλειά του επιστήμονα να πει ότι είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να πάρουμε λεωφορεία. Είναι πολιτικολογή. Δεν είναι δουλειά. Το σωστό. Πρέπει να μπαίνουν με τέτοιο συνοστισμό άνθρωποι στα λεωφορεία. Αυτό πρέπει να πει η επιστήμη. Ναι. Αν πει ναι. Και θα όχι μπούμε. όσο είναι δυνατόν. Ό, δεν ό είναι, δεν είναι, είναι δυνατόν να μπαίνουν τόσο. Μα, μα προφανώ. Γιατί δεν μπορεί να γίνει ο επιστήμονα πολιτικό και ο πολιτικό επιστήμονα γι' αυτόν έχουμε τη διάκριση. Γιατί παίρναν άλλα από το μυαλό μα μετά. Ότι τον έστειλε να ξεκινήσει να ευαισθητοποιήσει, να κάνει. Πέτα και το πολιτικό εσένα που σα ακούνε εκεί σε ψυχούλα. Ναι, γιατί. Είναι η Εκκλησία να ψάλει την Κυριακή που δεν κολλάει. Ναι, όλα αυτά μαζί. Ναι. Όλα αυτά που βλέπουμε από του επιστήμονε το τελευταίο εξάμηνο και ίσω και παραπάνω. Δεν είναι δουλειά του να λένε αυτά, πρέπει να πούν τα αλεκτό αν ο Τσιόδρα mm -hmm. διάβασε, άκουσε και μελέτησε πέτσα. Όσον αφορά τα μέσα μεταφορά, στι uh, ώρε αιχμή κάναμε στοχευμένα τεστ σε μεγάλου σταθμού, όπω για παράδειγμα στο Σύνταγμα ή στο Θησίο. Και τι διαπιστώθηκε, διαπιστώθηκε παράδειγμα από τη δειγματοληψία που έγινε ότι είχαμε 3.046 τεστ ανοίχνευσης στο Σύνταγμα και μόλις 29 από αυτά ήταν θετικά. Δηλαδή ο, το ποσοστό θετικότητα ήταν κάτω από τη μονάδα όταν στη χώρα είναι πάνω από 3. Δηλαδή είναι υποτριπλάσιο το ποσοστό θετικότητα στα μέσα μεταφορά όπως έδειξε αυτή η τυχιά τιματοληψία. Πράγμα που δείχνει ότι δεν είναι εκεί η εστία μετάδοσης. Τέλο πάντων δεν είναι τόσο μεγάλη πηγή ε, μετάδοσης όσο είναι οι άλλες. Γνωρίστε το έχουν μετρήσει. Α, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τίποτα. Μαρί ο πατέρα που ερωτήματα. Γιατί γίνεται αυτό <laughs> Γιατί και απαντάει μετά, μέσα μόνο <laughs> του. Ας πούμε, βλέπεις το σειρμό του μετρό που είναι πίχτρα ένας πάνω στον άλλο με μάσκε, όντω. Αυτό δεν μετρήθηκε και δεν βγήκε. Εδώ, αφού oh. δεν βγήκε, πώ είναι στα σχολεία που λένε να ορίστε μια χαρά Μαι, παιδάκια, δεν ναι, κολλάει. Αυτό ακριβώς, ούτε, και, ούτε και εκεί. Λες και οπότε, Μήπω κλονίστηκε η πίστη τη ελαφρώ κάποια στιγμή για αυτό το κόλισμα. η δεν είναι, είναι δεδομένο. Δεν αυτό είναι. δεν κολλάει, το έχουν πει όλοι. Ούτε σε κανέναν αναγιασμό από, από, από καναχτικά χτυπιάκι με Όχι, όχι, όχι. Είναι από κάτι άλλο, δεν ξέρουμε τι. Τι είναι, ναι. Αλλά δεν είναι από αυτά που. Δεν τα ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Πού το το δεν ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν, ε, όπω ξέρει, πέρασε νέο. Ε, Νέα διάταξη του Πέτσα να δοθούν 2 εκατομμύρια τώρα στα κανάλια για μόνο? να. Ναι, μόνο Τι τώρα. Τι τσάπα από τη βγάτη. Ε, Τι τί... ε, τί... θα πεινάω στα το κανάλια. Το δεύτερο κύμα που είναι ισχυρότερο έχει 2 εκατομμύρια. Το πρώτο που ήταν η Γιούρια είχε 20 εκατομμύρια. Ε, ναι, Αλλά μάθαμε όμω πράγματα τότε. Όχι, μάθαμε. Μάθα. Γιατί θα δώσουμε 2 εκατομμύρια ω κράτου στα κανάλια για να μα ενημερώσουν. Ε, για να μην κλείσουν τα λεπτά Όχι, για τον λόγο που γίνεται αυτό μα το εξηγεί η Σοφία επειδή και τα κανάλια είναι επιχειρήσει, όπως ξέρετε ε, πιστεύω να το ξέρετε αυτό, να το φαντάζετε ότι πρέπει να έχουν έσοδα, έξοδα κτλ. τα λοιπά αυτά δεν μεταδίδονταν σε χρόνο prime time Αυτά δηλαδή τα μηνύματα που πάντα βγάζαμε μέσω του εσουρού και που... <ΣΣΣ> ναι, ναι βεβαίως τα βάζανε σε ώρες που δεν <ΣΣ> τα έβλεπε ο Πού τα για τα δύο εκατομμύρια θα απαντήσετε Θέλω να μιλήσει... είπα ότι Τι δεν είπατε, μπορούμε, ό... πρέπει να μεταδοθούν σε, σε ώρα time. prime time σε prime time, γι' αυτό σε σωστή ώρα σε ώρα μεγάλης υψηλής τηλεθέασης δηλαδή Αυτό πληρώνεις κύριε Αυτό πληρώνει το prime time Δεν μπορούσε ας πούμε να έρθει μια διάταξη Που να υποχρεώνει τα κανάλια ας πούμε Ναι που να, να λέει σε prime time αγαπητέ Που να λέει επειδή είναι η υγεία του λαού 10 εκατομμύρια, 11 εκατομμύρια Έλληνε, και εσεί, κανάλια, θέλετε να προστατέψετε την υγεία του λαού. Οπότε είστε υποχρεωμένοι να βάλετε τέσσερα μηνυματάκια δωρεάν. Από τι 8 στις 12 το βράδυ. Όπω γίνονται άλλα κι άλλα. Όπω γίνονται άλλα κι άλλα και συμβάλλουμε όλοι, το όλοι μαζί που λέμε, Όλοι το μαζί. μαζί, όλοι είμαστε μαζί. Είμαστε όλοι ένα έθνο. Αγαπημένοι. Μαζί, ναι. Γιατί κάποιοι για να μα ενημερώσουν πρέπει να πάρουν λεφτά για να μα ενημερώσουν. Α πούμε. Και στο prime time. Και να έρχεται βουλευτή και να λέει, ότι περισσεύουν τα 2 ή τα 20. Πριν. Προφανώς και οι συγκεκριμένοι βουλευτές θα το δικαιολογήσει και όλοι αυτοί. Το κλασικό, πόσες μεθ θα κάναμε με 22 εκατομμύρια, πούμε. που θα το πουν κάποιοι λαϊκισμό, ναι είναι, αλλά πόσες μεθ θα κάναμε, επιμένω εγώ στην θα ερώτηση. Θα θα πόσο κάναμε. θα κάναμε, πόσες μάσκες πόσους θα βγάζαμε, πόσους γιατρούς θα, θα Πόσα αντισηπτικά. γιατί οι άλλες χώρες προσλαμβάνουν εκτάκτως προσωπικό, οι άλλες ναι. χώρες. Πόσες καθαρίστρες, να σου πω, το απλό, στα σχολεία. Στα σχολεία. Ναι. Ναι πολλά θα κάναμε ναι. Αλλά εδώ για κάτι που θα μπορούσε να γίνει και δωρεάν Ρε μας πάνε στα κολόχαρτα οι βούλεπεις Το βλέπεις ναι, θα, θα φτάσουμε Του, του μαδούρο και, του, του μαδούρο Του θα μαδούρο βλέπεις ε, Από πότε έχεις να πηγείς έξω να πηγείς καφέ Καφέ. Mm. Ότι μάθαμε να... ήσουν στο μοναστήρα. Ναι, ναι, δεν ήμουν. Άρα για δεν αφαιρεθείτε. Δεν να είμαι δε καλύ... για ρεπορτάζ, για τι ανάγκε του ρεπορτάζ. Καφάλι. Ποιο ρεπορτάζ. Κα... Δεν <laughs> έχει σημασία ποιο ρεπορτάζ, α πούμε. Δεν πήγε καλά, δεν το μεταδώσαμε. <laughs> δεν έχει κάνει <κανένα> ποτέ ρεπορτάζ. Ποτέ. <laughs> <Άλλο φωτιμά>. αυτό. <laughs> Επειδή δεν πήγε κανένα καλά. <laughs> Επειδή... Ωραία, λοιπόν. Δεν μου κάθονται για, για τα καφέ... τελευταία 20 χρόνια, δεν μου κάθονται τα ρεπορτάζ. Κανένα ρεπορτάζ. Βγαίνω για τη Καφέ σου κάθεται, καφέ. Μου κάθεται. Ωραία. Γιατί σε άλλο δεν κάθεται. Να πω ένα παράδειγμα. Στο καφέ, στο εισκιατόριο Δεν έχω πάει από το Φεβρουάριο να πάμε οι δυο μας μια βόλτα Δεν έχω πάει από το Φεβρουάριο Πάμε στον αδονη για καφέ Ά! Που πηγαίνουν τέχνα και φρικιά και και αθλητές Δεν έχω ζήσει αυτό που ζούσα πριν Και και μια χοντρή κυριακή να τη το στερές. Είναι αδύνατο κύριε Τσιόδρα, δεν γίνεται Κι όλα... Τίποτα, και ανίποτα, και Ο και τα Δεν μπορώ να το περιγράψω με καλύτερα λόγια Αλλά όποιος το έχει στερηθεί σαν κι εμένα Μπορεί να με καταλάβει Εάν ήταν αναγκαίο να πάω Ή ήθελα με κάποιο τρόπο κι εγώ να ξεσκάσω Να ξεδώσω Θέλω να βγω. Να τα σπάσω, να κάψω τη βουλή, να δίνω τους βουλευτές Όταν θα του μιλούσα δεν θα έβγαζα τη μάσκα, θα την έβγαζα μόνο για να φάω Πάμε αδύνατο, κύριε το δεν γίνεται; Ο κύριο Τσιόδρα έχει να πάει από το Φλεβάρι για καφέ, ε, εντάξει. Πιο φθινιάρη και χειραγώγηση κοινού δεν έχω ξαναδεί. <laughs> ε, τώρα, αν πω είναι ανάλογα και με το κοινό. Είναι τι θα ανάλογα μου πεις? και με το κοινό όντω. Λες τώρα αυτό? τον έχει σκηνοθετήσει κάτι ανάμεσα σε λιγνάδι και μαρκουλάκι. <laughs> δηλαδή, επίκλυση το συνέστημα, <laughs> φέρ το πάνω σου να ταυτιστεί ο κόσμο. Δηλαδή, σαν να τη βλέπω τι οδηγίε του Τσιόδρα πριν βγει. Ε, ναι. ε, το ναι. ο καθένα. Και άμα κάτσει, γλύψε λίγο και τον Παρθενώνα. Άμα σου μια τουρα μπροστά. Που είχε κάνει ο Ρίξνάτ. Με πίδαυρο μπροστά στον Κυριακό Μητσοτάκη. Λέχι, και στη Μαρέα, να Ναι, ναι, ναι, να. μπράβο. Ε, χειροκρότησαν εκεί χωρί μπαλκόνι. Ναι, σωστά. Ε, λέει εδώ ένα, κοίτα να δεις από τι κινδυνεύουμε τώρα. Λέει μακάκε, λέει εμά. Δεν παίζεστε, θα πνιγώ με τη μάσκα. Τη ρούφηξα από τα γέλια. <laughs> κοίτα από τι κινδυνεύουμε. Όχι, ρούφατη. Καινούργιε ασθένειε. Ρούφατη. Καινούργιε ασθένειε. Βγαίνει η κάμερα να κάνει. να έχει πολλά περίεργα. Τέλο, άλλη φορά. Μόλι τελειώσει η εκπομπή. Αν πάρουν πλαστική. Ναι, λάπτεξ λά, μάσκα. Ναι, ρε, από μέσα σου. Βγαίνει η κάμερα να καταγράψει ε, και πέφτει ένα κύριο. Ο οποίο ναι. φοράει μεν τη μάσκα, τη φοράει εδώ, στο σαγκασκόλα που κάτω. <laughs> στο πηγούνι. Ε, α, τύπου θα λέγαμε ναι. μουσάκι. Τη φοράει έτσι. Τη μάσκα μουσάκι. Πατάει, αλλά έχει βάλει όμω τη μάσκα. Νιώθει άμα του σταματήσει, θα πει στον αστυνομικό να ορίσει την ανεβάζω. Το κλασικό που κάνουν όλοι. Και τι γίνεται, ενώ τον ρωτάει δημοσιογράφο. Θα έπρεπε να συμμορφωθώ κι εγώ με τα μέτρα για να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. συγνώμη γιατί βήχο, δακρύο κρύο είμαι. <laughs> Όλοι έτσι λέμε. <laughs> Συγγνώμη γιατί βήχο, δακρύο μαπλό Ναι, ναι, ναι, μόνο. Ναι, ναι. <laughs> Χαρά ο δημοσιογράφος που θα έγιωσε. Ο, ο δημοσιογράφος πρώτον, δεν φορούσε τη μάσκα, ε, έκανε και τη διάγνωση κατευθείαν ένα κρύο απλό είναι. Ναι, είναι, Ξέρει, το, είναι το εποχικό δεν είναι ναι, ναι, τώρα το, το, δεν ναι. είναι τώρα θερίζει η γρήπη από ό,τι έχουμε ακούσει και έβηξε πάνω στην κάμερα σε όλους, <laughs> στην ερμού <laughs> όλα αυτά στην ερμού καλά είναι <laughs> Σ' άλλα ω καλά, νομίζω. Γενικώ, μέσα πάμε καλά. Έξω χειρότερα. Έξω είναι και χειρότερα. Τι γίνεται στη Γαλλία, στο Παρίσι, καινούργια κτλ. Ποια τα τρομοκρατικά ή τα. τρομοκρατικά. Εδώ, έτσι τα τρομοκρατικά. Στο Παρίσι, θα θέλουν να κλειστούν μέσα. Από αυτά που γίνονται, νομίζω έρχεται το lockdown και. Άμα είναι τσιτσένοι αυτονομιστέ από εδώ και από εκεί. Κυκλοφορούν. Είναι θέματα Δεν για πολλά. Γενικώ, ο πλανήτη έχει κάτι. Έχει πάθει κάτι, αλλά θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Ε, θα πάμε στι διαφημίσει. Ο Θεός να μα φυλάει, Θεός, και να δούμε πότε είναι. στις 5 του μήνα, 4 Έχει πότε είναι. το να ξαναβούμε. Τέσσερι ναι. του μήνα είναι πότε δεν είναι, Έχω, δεν πάμε. 4, 4, 4, 4, είναι. 4, Τέσσερι, 4, ναι, ναι. 4 ναι, ναι. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα, εκεί αν είμαστε τυχεροί, για τη πέμπτης, του Ναι, ναι, ναι. φάνηκε την προηγούμενη βάζει ο και Θα πρέπει να συμμορφωθώ κι εγώ με τα μέτρα, για να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. Συγνώμη γιατί βήχο, εδώ <laughs> κρύο μαπλό είμαι. <laughs> Όλοι έτσι <λέμε. laughs> <sluch> <Συγγνώμη> γιατί βήχο, εδώ <ride> κρύο μαπλό Εδώ θέλει τη μουσική που βάζω στο TikTok. Το φέρετρο. Το κόφιν tol <Ses> ντζ. Το λέμε αυτό, οκ. Που χορεύουν αυτοί οι Νιγηριανοί. Δεν ξέρω. Που το. Η νεολαία το έχει διαδώσει. Βεβαίω. Τα νέα μίλησαν. Δεν θα τολμήσουμε να αρρωστήσουμε τώρα που έρχεται ο καιρός Τι θα είμαστε ύποπτοι. Ναι. Μπορεί να αρρωστήσει ενώπιον του από, το, από ναι. την γρήπη, να, ο άνθρωπο. Ναι, ο... Κρυολόγημα. Κρυολόγημα. Ένα κρυολόγημα. Γεύση, έχετε. Στη Έλα, σέρες. δεν ακούω. <laughs> και έχω χάθει όλα Είναι διαχρονικό. <laughs> ναι. Οι αισθήσει. Ε, Στι ΣΕΡΕ, χθε θέλα να κάνουν και λίγο παρέλαση εκεί που είναι σε lockdown, ΣΕΡΕ. Ναι, μπορεί, Εντάξει, ναι. αλλά είναι καραμαλοχώροι. Ναι. Δεν μπορεί τώρα να βγεί κανεί. Να είσαι Και μία κυρία είχε να καταθέσει την άποψή τη για όλο αυτό. Μπράβο. Ανακέφαλη δεν είναι οι Έλληνε, κύριε Βαγγελάτε. Στην προκειμένη περίπτωση όμω, κύριε Βαγγελάτε, να ρωτήσω κάποιοι εγώ που τώρα που σκοτώθηκαν κάτι... στον πόλεμο. Ναι. Ήξεραν ότι πήγαιναν σε ένα πόλεμο και μπορεί να πέθαιναν Και αυτοί που βγήκαν σήμερα να τιμήσουν αυτού του ήρωε, ήξεραν ότι υπάρχει έξω ο COVID και ότι ενδεχομένω να κολλήσουν. Η γνώση του και η μεν, η Γνώση του και δε Τι λέει, τι συγκρίνουμε. Τι συγκρίνει πραγματικά. Τι, τι, η, η βούρτσα, καλό είναι να μην την με κάτι άλλο. Ναι. Τι. Λοιπόν, βούρτσα δεν είπαν. Ναι, σωστά. Βούρτσα ε, ναι. άλλο φοβάται. <laughs> <laughs> Έχει γίνει, ξέρει. Στο ραδιόφωνο και αυτό. Ε, τι συγκρίνει. Τι βούρτσα. Λέει ότι αυτοί που πήγανε στον πόλεμο ξέραν ότι θα πεθάνουν. Λε και λέει καθόντουσαν εκεί. Δεν πάμε. Πόλεμο. Το πάμε. 40. Βαριέμενα ζώα. Ναι, ναι, ναι. Πάω, πόλεμο. μπορεί και να πεθάνουν. Το παίζω. Το παίζω. Κοροναγράμματα. Και συγκρίνει με αυτού που θέλανε να κάνουν χθε παρέλαση. ίδιο είναι. Ε, hey, τώρα συγνώμη, αλλά είναι και ένα πόλεμο άλλου είδου και αυτό. Έτσι. Ο υγειονομικό πόλεμο που ξεκίνησε από του κομμουνιστέ Κινέζου. Ναι, πολλοί κομμουνιστέ οι Κινέζοι. Αν κάτι είναι κομμουνιστέ, είναι οι Κινέζοι. Θέλω να πω, όλοι αυτοί που υποστηρίζουν όλα αυτά έχουν πολύ συγκεκριμένο τρόπο σκέψη. Ναι. Αποδεικνύεται με τη δεύτερη του κουβέντα. Έχουν και δικαίωμα ψήφου. Ναι, και πρέπει να συνεπάρξουν. Έχουν και δικαίωμα στον ίδιο αέρα που ανασένουμε κι εμεί. Και πρέπει να συνεπάρξουν τώρα με όλα αυτά να βλακίες, και να ακού όλε αυτέ τι βλακίε και να γελά και πόσο να γελά. Πόσο. Κάποια στιγμή τελειώνει και αυτό. Τελειώνει. Παρόλα αυτά βλέπεις ότι είναι γιατί να, να, να τέλειο το καρναβάλι η χώρα. Δεν έχει να ηρεμήσεις. Ένα Rio de Janeiro συνεχώς. Και από την <laughs> κυρία αυτή που λέει αυτό το πολύ πετυχημένο πάμε σε μια επιστημόνησσα, ah, σε μια πια. μορφή της σύγχρονης Ελλάδας. Παγαίνα σε βούλτεψη, παίξαμε. Ποια άλλη. Ναι, ναι, η κυρία Αρβελέρ, ah, η οποία βρεβαίως. βγήκε προχθέ στο Χατζηνικολάο. Παίξαμε ένα απόσπασμα. Που λέει ότι είναι αριστερή, αλλά στήριξε μυτσοτάκι. Είναι αριστερή με έναν εριστικό τρόπο, θα <laughs> λέγαμε. Ναι, πολύ αριστερή. Αγαπάει την αριστερά, αλλά κάπω εριστικά. <laughs> ναι. Ε, με έναν μυτσοτακικό τρόπο. Ναι. Είναι αυτοί οι αριστεροί που κάνουν τα πάντα εκτό από το να είναι αριστεροί. Στα λόγια αριστεροί και έχουν κάνει σε ζωή του οτιδήποτε άλλο εκτό που να δηλώνει ότι είναι αριστερά. Τώρα, ποια ανάγκη του οδηγεί να κουμπάνε σε αυτή τη λέξη την τόσο ταλαιπωρημένη τη κι άλλιω και, και κυρίω τα τελευταία χρόνια είναι άλλο θέμα. Σαν τα καταστήματα που λέει τα πάντα ένα ευρώ. Και μπαίνει μέσα και μόνο ένα ευρώ δεν έχουν. Πόσο έχουν. Δεν έχει πει. Όχι. Δεν έχει ένα ευρώ, έχουν παραπάνω. Είχα παραπάνω λεφτά στην τσέπη μου και λέω γιατί να πάρω κάτι με ένα ευρώ. Ποντιακό, α μην πω. Τον εαυτό να ξέρετε. Τσπαίμε. Μπράβο, μπράβο. Η κυρία. Πάσε καλό, μα. Η κυρία Αρβελέρ... Για κορονοϊό. Όχι, ήταν από Ελλάδα, ο πόντο. Η κυρία Αρβελέ, λοιπόν, για την πανδημία. Όλα μαζί. Για την πανδημία. Όλε οι πανδημίε ανανέωσαν τις γενναίες όλες έχει καταντήσει σχεδόν να είναι ένα πράγμα υποχρεωτικό για να έρθουν οι νέε γενναίες να πάρουν τα ηλία από τις προηγούμενες Αυτά τα λέει η επιστημόνας γιατί λογική. η προηγούμενη κυρία έκανε τη σύγκριση των πολεμιστών του 40 με τους αυτούς που θέλουν να παρελάσσουν χθε. αλλά εδώ ακούμε μια άλλη προσέγγιση επίσης τεκμηριωμένη με σοβαρή φωνή ότι οι πανδημίες καθαρίζουν τον το κόσμο και είναι λίγο πολύ αναγκαίε. Είναι ένα ξεβρώμισμα. Αν είναι... το και σκεφτήσεις πόλε, έτσι. Είναι ένα τι πόλε, τι πόλε, είναι αυτό τον, σημαντικό. Αυτό μπορούμε. Πανδημία μπορούμε. Ναι. Τι, θα βγάλουμε τα τάγκς, τι θέλετε. Όχι, όχι. Ε, ε, θα γίνει και αυτό έτσι όπω πάει. Το βλέπω να έρχεται. Αλλά οκ. Okay. Προστιμή είναι αυτό. Οπότε δείτε και τη θετική πλευρά της πανδημίας. Oh. Το αύριο κοιτάξτε. Τι, νία, τι σκύπτρα θα πάρουν αυτέ οι επόμενε γενιέ από αυτού που τώρα υπάρχουν. Όπω άκουσα, εκπρόσωποι τη επόμενη γενιά δεν ξέραν γρή από ιστορία τη Ελλάδα που το έχουν διδαχθεί σε κάθε τάξη. Αυτή είναι εκπρόσωποι. Αυτή είναι η νέα γενιά. Mm. Δεν είναι μόνο αυτή. Προφανώ υπάρχουν και σοβαρά παιδιά που μελετάνε και ξέρουν τι του γίνεται και που θέλουν να πάνε. Φορούσαν μάσκα στο βίντεο. Δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι θα μπορούσα να του υπολογίζω για το αύριο ή όχι. <laughs> Μήπω <laughs> δεν, <laughs> δεν είναι καν εκπρόσωποι. Δεν ξέρω. Δεν είναι ο θα πάμε τώρα σε μια τρυφαίρη στιγμή ελληνική ελληνικής τηλεόρασης, δεν είναι ακριβώς. Το βιντεάκι από το Big Brother που βγήκε. Όχι. Αυτή που πέφτει πάνω στην πόρτα. Όχι. Οκ. Μια άλλη πέφτει πάνω αλλού. Όχι, εγώ είδα μια που έπεσε πάνω στην πόρτα. Από Μια που τα πήρα εκεί. Και έπεσε πάνω στην πόρτα. Πάει να ανοίξει μια πόρτα. ήταν ένα πόρτα όχι, είναι η πόρτα της εξόδου. Α, Αφού του έβρισε όλου. Ναι. Μία που είχε το κληρονομικό χάρισμα, την είχαμε Τι χάρισμα παίξει. είχε. Την <laughs> πόρτα <σαλούς laughs> του Big Brother. <laughs> είναι δυνατόν. The The <laughs> πόρτα σαλούρ <laughs> Είναι οι πόρτε των εταιριών, <laughs> οι βαρβάτες, οι στούντιο. Ναι, αλλά έξω. Στο, όλο αυτό είναι ναι, ναι, ναι, με ένα ναι, ναι, ναι. φράχτη παιδί μου. Ναι, ναι. Και... Που τελειώνει το σπίτι και αρχίζει παραγωγή μετά. Αφού του έβρισε όλου. Σε ένα δεν βλέπω αυτό ή τώρα πρέπει να τα και πάει τι κάνει, πρώτη σου κίνηση. Πόρτα άνοιξε. Ε, δε, όχι, ναι, ah. δε, αυτό βαγγέλη. Ναι. Αυτό το λέμε πρώτο. Δεύτερο, δεν το χέρι στο αν πάω το πόμολο. Σε ένα εμπορικό μάρκετ ανοίγει μόνη Δεν είναι τέτοια. Ah. Φαίνεται με συμπάγει πόρτα μασίβια. Ναι. Δεν το χέρι στην κλειδαρια, γιατί υπάρχει. Το, το ανοίγει. Τον, τον αγώνα μα. Αυτή είχε, πέφτει πάνω σε μια σιδερένια του για να βγει. Και τα επινέβρα τη. Κόβεται εκεί το βίντεο. Δε, είπες, η πόρτα γάς. δεν θα έπεφτε, από τι βαριέρχου. Λέω δεν θα πεφτεί με τίποτα. Ah, Φεύγουμε Πώς από αυτό. Πήγε. Μια συνέλληνα είναι και αυτή, ναι, η οποία ναι. έχει κληρονομικό χάρισμα, η οποία μπήκε στο Big Brother. Είναι και δικηγόρος ή έχουν μαζέψει. Ε, θέλω να πω ότι. Σε ποια δίκη θα σε μια από μέρα τη. Είναι μία από εμά. Ναι, ναι, ευτυχώ. Μαζί με όλα να βάλουμε και αυτό. Ότι πάει να, να βγει από μια πόρτα χωρί να την ανοίξει. <laughs> Πηγαίνει ευθεία, κατευθεία. Ντουβάρι. <laughs> Κανονικά. Αρχοή με τοπική. Ντουβάρι σε Ντουβάρι. Τότε γιατί να έχουμε πόρτε. <laughs> Άμα δεν ανοίγουμε την πόρτα και περνάμε από μέσα. Βάλε, μια βελέτσα. <laughs> Κάτι. Κάτι. Μια κουρελού. Ναι. Του έχουν μαντρώσει για να μην φύγουν. Η τρυφερή στιγμή λοιπόν. <laughs> Έχει πρωταγωνιστές την Άναμισέλα Μισέλα Α, περίμενα. Περίμενα. Και τον Πάνο Σκουρλέτη. Έχει Αυτό είχα. Τι να κάνουμε; Έχει Παρά το γεγονό ότι ο κύριο Κουρλέτση και εγώ έχουμε αντιπαρατεθεί σε πολύ ψηλού τόνου στο παρελθόν ναι, και ναι. Ε, ότι μου έχει κάνει μια καλοσύνη. Είναι, που ήταν είναι, Μια φορά, ναι, μια ναι, φορά ναι, προεκλογικά ναι. ήμασταν, νομίζω μετά από ξέρω, πόσα ναι. πάνελ είχαμε και βγαίναμε πολύ συχνά μαζί του. Θέλω να δω αν θα την επιβεβαιώσει τώρα, Ναι. Ή, ή, όντως, νομίζω, σκρό, να μέρες, ήμουν όντω, νομίζω, μπορούσα να είχα να φάω τρει μέρε. Ήμουνα στα πρόθυρα ναι. λιποθυμία. Σαφουσκωμένη μου φαίνεται η κοιλιά σου. Φάνε από την πείνα. Αράδει, να τη γεμίσω. Και εκεί που ήμασταν έτσι έτοιμοι μετά πριν από ένα break να αντιπαρατεθούμε, ναι. ο κύριος Κουλέτς μου έδωσε μια σοκολάτα. και να δω Πάντοτε ήσουν ό,τι είχα πιο Κύριε Σκουρλέτ, oui. το έχετε κάνει αυτό όντως, είναι πολύ καλή κίνηση, ο φίλος. Βεβαίως, βεβαίως, το επιβεβαιώνω. <laughs> Πρειάζει ένα σοκολατάκι, κάτι. Ναι. <laughs> η απορία μου είναι η εξή. Έχει πολλές απορίες το, το κείμενο αυτό. Ο Σκουρλέτης κυκλοφορεί με σοκολάτι στην τσέπη. <χ Campbell> Γενικώ, θα έλεγα μια ανάγνωση που ίσως δεν τη σκεφτήκαμε καλό είναι από σιριζαίο σοκολάτα να μην παίρνετε άλλο εννοούν Δεν είναι αυτό που έχει στο μυαλό σου Ήταν χαρούμενη η αναμυσέλη Μετά Και την τόνωσε Τρεις μέρες χωρίς φαΐ όχι σε Παρόλα αυτά την είχε ο σκουρλέτης έτοιμη Σε μεριδούλα Στριμμένη Βέβαια το επιβεβαίωσε λίγο διστακτικά. Ο Σκουρλέτ ναι, επειδή το σκουλετό, πιάνε. Κάτω, ναι. Και επειδή πολλά λέγονται για το ε, συγκεκριμένο κόμμα, εγώ θα δεχθώ την ε, λάκτα, την, την πρώτη εκδήλωση. Ναι, ναι, ναι, όχι. Να δεχθούμε σοκολάτε τον Λερόν που Ναι, οκ, okay, όλα αυτά, όλα αυτά. Που δεν σπάει εύκολα. Ναι. Ε, τι θα πάρει στην τσέπη, για τον Λερόν θα πάρει. Χρησιμοποιήθηκε ω γκλοπ. Αν χρειαστεί κάτι, κυκλοφορεί με σοκολάτε στην τσέπη. Μπορεί να, και, να κόψει και χαρτιά, μα Πώ. Ε, Πώ είναι το κοφέ το ψαλίδι. Λοιπόν. Έχεις σοκολάτα στη τσέπη. Για να το βράδυ με τον Λερόν. Γιατί, Πως να βγει σε ένα κανάλι. Έχει να βγει και τσατσάρα και σοκολάτα. Βγάζει από την κολάτα αυτή τη τσέπη. Άσε που η λάκτα θα γίνει χαρτοπέτσια όταν έχει τη τσέπη. Ναι, ενώ η μπλερόν είναι τσατσάρα. Θέλω να κάνω λίγο. Κούκλο βγαίνει. Μορφωνιό. Με μια χωρί Να και την τρώ μετά κιόλα. Η, είπε η Άννα Μισελ ότι σε μια ζωή, εσύ. <laughs> <γιατί> είναι δύσκολο, <laughs> Η Άννα Μισελ είπε ότι ήταν νηστική τρει μέρες, <laughs> Αυτοί θα, θα τους ξεκάνουμε τους ανθρώπους, Τησία <laughs> <laughs> που κάνουν για μα. Τι, τι, κάνει δίαιτα. Στην προεκλογική τι περίοδο είναι. ήταν. Ναι. Τρέχουν σαν του τρελού. Και δεν τρώνε. Ε, από ό,τι φαίνεται. Το κρατάνε για να φάνε μετά. από Δεν τρώνε μετά τρει μέρε. Λαϊκισμό. Παρ' όλα αυτά. Ναι. Μετά από τρει μέρες έφαγε μια σοκολάτα της κουρλέτη. Ποιο ξέρει πόσο καιρό την είχε, τι ήταν. μένα αυτό δεν θα παίρνω από το σκουλέτι. Τίποτα δεν θα παίρνω από το σκουλέτι. Είναι σαν να. σαν να σου πω. Πώ λες στου σκύλο σου, απ' έξω το τέτοιο. Δεν το σκουλέτι, τίποτα. έχει α που σκοτώσει Αυτή η λύθη Η κυρία Σιμακοπούλου την έφαγε τη σοκολάτα. Ο Α, ε, δεν είναι εντάξει, γεράματα. Γεράματα έχει χαθεί ο Κώστα. Ε, εντάξει, ο φοκός. ναι, γεράματα. Δεν θα είναι στο 2021. Δεν θα βάλουμε το αυτό που ψούχνει, βάζουμε ένα άλλο ηχητικό, το Γιάννα. Έχουμε ένα Γιάννα. Α, Γιάννα, έδωσε το 2021. Ε, 2021 ναι, ναι. Ναι, ναι. Έδωσε συνέντευξη Γιάννα χθε το πρωί στο, στο Sky. Και πού την κατάλαβε. Τι εννοεί. Ε, Μοιάζει με την παλιά μορφή. Ναι, ναι, ναι, ήταν Α. η Γιάννα και με το πάθο και τα λοιπά. Τη διακόπταν λίγο. Παρ' αυτά είπε αυτά που ήθελε. Τι έβαλε. Και έχουμε την, θυμάμαι, και έβγαλε, έχουμε την πανδημία, όπω όλοι ξέρουμε. Και έχουμε και τι γιορτέ που να κάνουμε έχει και το εξή. Τι σημαίνει με τι γιορτέ, θα κάτσουμε να κάνουμε γιορτή επειδή πεθαίνει ο κόσμο. Αυτό περίπου η πηγάλα. Καταρχήν, ακριβώ επειδή είμαστε σε αυτή την πανδημία, ετοιμάζουμε εναλλακτικά σενάρια. Δηλαδή, ακόμα με και σε δύσκολε συνθήκε θα λειτουργήσουν και θα γίνουν από οι εκδηλώσει που πρέπει να γίνουν. Γιατί υπάρχει τεχνολογία. Και από τη στιγμή που σου λένε άνθρωποι οι συνεργάτε ότι όλα είναι δυνατά, πρόεδρε. Χρειάζεται αποφασιστικότητα ή τι θα χάσουμε τα 200 χρόνια που γιορτάζουμε Ελεύθερη Ελλάδα, Δημοκρατική. Πλάκα, κάτσε, καθίστε. Καθίστε τα παντούρι ξαφνικά. Έχει ξέσει τι συμβόλαιο έχω υπογράψει εγώ. δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο. Αντί είναι φιλοκερδό. Ναι, δεν Τα έχουν δηλώσει αυτά. Δεν παίρνουν χρήματα από εκεί. Το έχει πει και ό, όλα τα μέλη της Επιτροπής ah, και όλη αυτή e, η Επιτροπή pesto, παίρνει μηδέν e. από το κρατικό προπολογισμό. Παρεξήγησα. Σου λέω, σου λέω τι λένε και η κυβέρνηση και η Γιάννα Γελοπούλου. Ναι. Ε, ε, ε, και οι ιδιώτες που έρχονται είναι απευθείας. Αυτά είναι χωρίγη. Μπορεί να θέλω εγώ να δώσω γιατί είναι Ελλάδα α, α, ναι, το 2021. απαγορεύεται και αυτό. Εγώ μπορεί να θέλω να δώσω και τις γόβες τη. Δεν είναι όχι μωρέ. Γιατί δεν μπορώ να θέλω εγώ Είμαι εγώ επιχειρηματία. Θα μου πει εσύ αν θέλω να κάνω ένα δώρο γόβε, λουμπουτέν. Πασούμαι. Να μην τι κάνω. Εκατό έχει τέτοιε. Σταμάτα, δεν έχει ανάγκη. Δεν γίνεται, δεν γίνεται για τα όλα, μα αν με τα λεφτά. Το θέμα παράδειγμα. είναι εδώ, αυτό που είπε, χάσαμε πάλι την ουσία. Ότι για την πανδημία δεν θα χάσουμε τι τελετέ. Μα αυτό δει, είναι το, το τόπο, σημαντικό. Μα αρχίτα, θα χαθεί το ταβαντουρ τώρα επειδή κάποιοι πεθαίνουν. σα-ίσα θα το κάνω σε πιο μικρό γήπεδο. Να χωρέσουν αυτό, όλοι. Αυτό είναι το σημαντικό. Όταν λέει digital και λέει τεχνολογία, τι θα γίνει, θα βάλει ψεύτικου τελετέ. Δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτά τα δούμε. Τι θα γίνει, Απάντη, αν Ξεκινάνε οι γιορτέ από την 1η Ιανουαρίου του έτου. Σε δυόμισι μήνε δηλαδή. Σε, σε δύο μήνες. Ναι. Θα ξεκινήσουν από την 1η Ιανουαρίου οι τελετέ, οι γιορτέ ε, και όλα τα υπόλοιπα. Θα έχουμε όλη η ιανουαριου του ετου σε δυομισι μηνε δηλαδη θα ξεκινησουν απο την 1 η ιανουαριου οι τελετε οι γιορτε και ολα υπολοιπα θα εχουμε ολη η χρονια θα έχουμε. Θα όλα μαζί. Πανδημίες, μάσκε, lockdown, γιορτέ για το 21 <laughs> Όλα μαζί. Χριστούγεννα μέσα σε όλο αυτό. Ένα χάο. Αναμένεται και το 21 Ήταν λίγο χαοτικό το 20 αλλά το 21 αναμένεται υπέλαμπρο. Η Εμβόλια. δεύτερη σεζόν, κρατηθείτε, η εμβόλιο. δεύτερη σεζόν έρχεται. Θα έχουμε και εμβόλιο μέσα σε αυτό, γιατί κάποια στιγμή ένα εμβόλιο θα Με βγει. Θα, βγει θα πάμε στις διαφημίσεις τις δεύτερες, Πάντα το κουμπάκι Χρήστο και εδώ είμαστε σε λίγο. Μικη Σωδωράκη, τάσο Η Διστύχει γιατί αν σήμερα το 1988 έφευγε από τη ζωή ο μεγάλο αυτός ποιητή. Τον έχετε τραγουδίσει όλοι, όλοι ξέρετε. λίγο πολύ. Το είναι τα πολύ ωραία. Του... πολύ ωραία, αλλά δεν είναι και τόσο πολύ όχι. διαδεδομένο. Α, δεν είναι. Α, όχι, ε, okay, μπορεί είναι, να μην είναι. είναι. Αυτό, όμως που αυτό που ακολουθεί ενώ είναι από τη Συνοικία Το όνειρο. Θα κλείσουμε με αυτό. Ε, και είναι, έχει δεχθεί πολλέ εκτελέσει περιγράφει και από την ταινία, ε, περιγράφει τη μιζέρια, τη φτώχεια της τότε Ελλάδας και λέει βρέχει τη φτωχογειτονιά μου ναι, και τα λοιπά, ένα φως κάπου. γίνεται ε, πανηγύριο που τραγουδιάτε πια και χειροκροτάνε όλοι, είναι μια αντίφαση μεταξύ στίχων και αισθήματος που δημιουργεί το συγκεκριμένο τραγούδι παράλληλα αυτή η θέληση Ναι, αυτή. είναι από το Ηρώδιο, ε, Γιώργος Νταλάρας και ορχήστρες από κάτω τα υπόλοιπα αύριο Γεια σας. σαν τις βροχείς τις θάλλες oh, oh, oh, oh. πέμπων ημέρες